Ωραία. Τα πω όλα αντί... Όπως καταλάβατε <laughs> τα παιδιά τα φιλαρά και τα καλά που λέει ο Γινούσης έχουν έρθει εδώ πέρα Τα παλιά ρε, τα παλιά Αργήσαμε με μία ώρα να βγούμε στον αέρα, αλλά δεν πειράζει έκανα και τον ανάλογο πρόλογο στην αρχή ε, δεν θα γίνει κάτι στη παρουσίαση του δίσκου δεν και καλά η μία συνέντευξη yeah. Θα προσπαθήσουμε έτσι να μιλήσουμε και γενικά για διάφορα πράγματα εδώ πέρα στην μία ώρα που μας μένει. Όσοι από θέλετε να πάρετε τηλέφωνο για τα παιδιά, το τηλέφωνο είναι το 2014-272. Αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο ήταν από ένα live της Ουτοπίας, υποτίθεται ότι είναι το πιο πρόσφατο τραγούδι, και με τον επίλογο από μία παλιά συνέντευξη που είχαν δώσει τα παιδιά στην Κιβωτό πριν από τέσσερα χρόνια όπως λέγανε όπως τη λένε η συνέντευξη όποιος δεν αγοράζει τον δίσκο είναι εχθρός μας. Πριν από τέσσερα χρόνια λοιπόν ήταν να έβγαινε ο δίσκος, τελικά κυκλοφόρησε το LP. Άμα θέλουν τα παιδιά να πούνε κάτι από εδώ πέρα, και δεν βλέπουν πάρεις και έχουν ο σοβαρότητας στο στούντιο. Μεράβο. Ναι, ούτε είσαι. Για ρώτα μας κάτι Λοιπόν, τι σα έκανε να έρθείτε στον Άγιε Ευκαιρία. Η Κάνε μια παρουσίαση της μπάνδας. <ΣΠΟ> εδώ στα αριστερά προσκαθόμαστε, <ΣΠΟ> έχουμε yeah. τον γενικό ρυθμιστή, τον στρατηγό De Gaulle. Πρέπει παράκι... όμως να έρθει το μικρόφωνο πιο κοντά σε εσά ή εσείς να έρθείτε πιο κοντά στο μικρόφωνο. <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> Αποστολή, δες κάτι, να κοίταξα, πρέπει κοντά. κοντάσω τώρα. Όχι εδώ όλοι μας, κοντά. Καλά είναι, καλά είναι. Θέλετε να πείτε κάποια καλησπέρα, κάτι οτιδήποτε. Καλησπέρα, παιδιά. <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> Ωραία, επειδή εδώ πέρα υπάρχει φοβερή όρεξη για παραγωγή σου λέξεων, να σα κλείσουμε για λίγο και να βάλουμε μια διασκευή από τη Small του John Fox and mixed the gin the weed. Διασκευή φυσικά. Τι ε, ωραία, κάτσε να ανοίξω το δικό μου παραπάνω. Ωραία, ξανά είμαστε στον αέρα. Ε, είχαμε μείνει για τον δίσκο, ο οποίο κυκλοφόρησε μετά από 4 χρόνια. Η ηχογράφηση και γίνει πριν από 4 χρόνια. Κολλό, ε... Καλά. Ναι. Και. Ε, να μείνουμε λίγο εκεί πέρα τέλο πάντων. Δηλαδή, ήταν να βγει πριν από τέσσερα χρόνια για κάποιου λόγου. Θέλετε να πούμε του λόγου για του οποίου το έκανε δεν Εγώ δυνατόν. δεν ξέρω ποιοι είναι οι κυρίω λόγοι. Απλά παίρνω το λόγο γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα να τσουλάει η ιστορία. Ε, εγώ παίζω. Είμαι ο Βαγγέλης. Παίζω τον τελευταίο καιρό μαζί με του εκτό ελέγχου. Ξέρω κανένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Στη θέση εγώ, του Αργίου. Και ε, ναι, βγάζω την ώρα μου φυσικά για απ' Θα πω για αυτό το δίσκο όπως έζησε αυτή την κατάσταση σαν φίλος και σαν γνωστό της μπάντα. Ε, εκείνο τον καιρό που λέτε, το καλοκαίρι του 90 που είχα πάει για κοπές στη Γάβδο Ήταν κάτι φίλοι, οι εκτός, που είχαν πάει στο στούντιο και γράφανε Και γράφανε και γράφανε, περιμέναμε στη Γάβδο να έρθουν, δεν πατήσανε φυσικά γιατί γράφανε τα παιδιά Και συνεχίζανε να γράφουν, από τότε περάσαν 4 χρόνια ήταν ε, εντάξει... Αντιμετώπισαν μια κατάσταση πολύ ηλίθια. Του στείλενε, παιδί μου, είναι να βγει εδώ ο δίσκο, είναι να βγει αλλού ο δίσκο, στην τάδε εταιρεία, δοκιμάζουμε από εδώ, δοκιμάζουμε από εκεί. Ναι. Και το αστείο τη όλη υπόθεση ποιο είναι. Ότι ο δίσκο βγήκε σε μια εταιρεία η οποία του είχε προτείνει από το πρώτο καιρό, δηλαδή από το καλοκαίρι του '90, να βγει ο δίσκο. Και ο δίσκο ναι. αυτό βγήκε το '94, όχι το '94. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Το 94, το αυτό, ναι. ναι, ναι. Από την ίδια εταιρεία. Τώρα, εγώ έκανα μια παρουσίαση πούμε το πώ είναι το πράγμα. Τώρα, του λόγου που είναι εσωτερική, α πούμε. Να, ο στρατηγό α πούμε εδώ πέρα μπορεί να αναφέρει ορισμένα πράγματα ή τα παιδιά, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στρατηγό. Ναι, έτσι είναι όπω τα λέει ο Βαγγέλη. Ήταν να βγάλουμε ρευστήματα το 1990 πήγαμε και γράψαμε στο παπάζο κλειτό στούτι το αγροτικό το δίσκο. Ναι, μαζί με τη Λαζιντόγκ. Η Λαζιντόγκ τότε. Λόγω οικονομικών ατασταλιών, α πούμε, δεν μπορούσε να βγάλει το δίσκο. Γενικά ρε παιδί μου, ήταν άφραγη η εταιρεία. Ε, από την άλλη μαλακιστήκαμε και εμείς, έτσι, χοντρά. Τι περάσαμε του ε, τους λόγους τώρα δεν τα λέμε, τα είναι 20 Τώρα λέμε αυτά που μπορούν να ακουστούν έξω το μικρόφωνο. Και εντάξει, το δίσκο τελικά βγήκε τώρα. Τα τραγούδια που παρέχει ο Δήμο είναι. Είναι τα γνωστά ας πούμε, τα αυτά τα που τα, έχουν κυκλοφορήσει και εγώ. είναι ο κόσμο του Χιντούμπανο για κρυφοκά κρυφό Δηλαδή, αυτή η ηχογράφη παιδί μου έχει κυκλοφορήσει <συκλοφωρήσει, συκλοφωρήσει> έχουν. Από εδώ πέρα μέχρι. <συκλοφωρήσει> όποιοι τουλάχιστον αγγουστέναν του εκτό, α πούμε, σε όλη την Ελλάδα, την κασέτα <συκλοφωρήσει> την είχαν. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμο τη γράφαμε και τη δίναμε σε φίλου. Απλά τώρα, εντάξει, κυκλοφόρησε και στο Βινίλιο, ναι. Ο κόσμο εξακολουθεί και βουστάρει του δεν μπαίνει θέμα αυτό και μάλιστα ζητάνε ακόμα και τα παλιά τραγούδια. Ε, γιατί δεν Αλλά... υπάρχουν καινούργια, βέβαια. Είναι αυτό εδώ πέρα, λίγο να πούμε, Γιατί δεν υπάρχουν κάποια καινούργια τραγούδια. Ε, Τέλο πάντων, πώ αισθάνεσαι εσύ όταν ανεβαίνει στη σκηνή και λέτε την ίδια ιστορία που συνέβη πριν από 10 χρόνια. Ε, εντάξει. Εκείνη τη στιγμή που ανεβαίνω στη σκηνή νιώθω πολύ καλά, γιατί δεν ανεβαίνω και πολύ συχνά στη σκηνή. Εγώ <Λε> και οι εκτό δηλαδή. Πολύ... Ναι. Ε, εντάξει, ρε, παιδί μου. Λέμε την ιστορία που ξέρουμε να λέμε α πούμε, και πέρα, εντάξει, είναι λίγο χαζό α πούμε να μην έχει να πει και κάτι καινούριο, yeah. αλλά τι να κάνουμε ευελπιστούμε. ευλυπιστούμε. τουλάχιστον σε κενική παρουσίασε τα τελευταία live που θα παίξει και στην τοπία, ε, φαινόταν έτσι ότι υπήρχε καινούρια όρεξη ρε παιδί μου καινούρια δύναμη. Στα τραγουδία μέσα σε από τα καινούριε ζωέ που δεν θεωρείται από όλα τα δικασία σα είναι και το σεφή του πόλη, διασκευή των Γκρόβερ το οποίο προτίθεται ότι είναι να βγει εδώ και ένα χρόνο, νομίζω σε μια συλλογή. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, άμα θέλετε να πείτε κάτι για το τραγούδι αυτό και για την ή... Πάση, ή κάτι για τον δίσκο. Κοίταξε, εντάξει, ε, την προηγούμενη άνοιξη, παιδί μου, το 1994, μας κάναμε μια πρόταση να συμμετέχουμε μαζί με άλλα εννέα συγκροτήματα από τα οποία ήταν κάποια από αυτά που μπορώ να θυμηθώ τώρα τριψα από την πόλη τη δικιά μας δηλαδή μετά Honey Dive, Make Believe, uh, Deus. Deus Ex Machina, ναι. Stereonova και και συγγνώμη που τη θυμάμαι για κατάλληλα yeah. τα συγκροτήματα από τη συλλογή για, μια, για ένα δίσκο που θα ήταν για την, τα έσοδο θα πηγαίνανε για την Act Up την, την ομάδα που προσπαθεί ρε παιδί μου να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο πάνω στο ρατσισμό που υπάρχει απέναντι στους φορεί του AIDS yeah. Να μάθει τον κόσμο ότι το AIDS δεν είναι και έτσι ακριβώς, τα πε, περιγράφουν ότι... Έτσι όπως θα δείχνει. Η φοβερή επιδημία, είναι βέβαια επιδημία, αλλά δεν είναι και τόσο τέλος πάντων. <συσχε> μπορούν, παιδί μου, κάποια πράγματα να μην τα έχουμε τόσο χοντρά επέναντι <συσχε> <πενναντίζεις συσχε> στους φορείς. Όχο, αμήν χτύπατε εντάξει. Τέλος πάντων, θα πήγαιναν για αυτή την ομάδα, την act Τώρα... Για κάποια προβλήματα, α πούμε, που... δηλαδή κάποια άτομα τα οποία είχαν ευαισθητοποιηθεί να τρέξουν για αυτή τη δουλειά, επειδή τέλο πάντων υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτά τα άτομα, έχει πάει πίσω ο δίσκο. Πότε θα βγει, άγνωστο ναι. ακόμα. Επειδή ειδικά το άτομα που ήταν υπεύθυνο για αυτή τη φάση δεν νομίζω τώρα να είναι και κακό να το πούμε. Α πούμε, εντάξει, το παιδί καθάρισε από AIDS. Α πούμε, έχει AIDS ο αποστολή. Ναι, ο αποστολή που ήταν έτσι κάπου της ακτάπ και για τις περισσότερες ας πούμε, δουλειές που έκανε η ακτάπ κάτω στην Αθήνα κυρίως γιατί εκεί έτσι δραστηριοποιείται αλλά και για το δίσκο ήταν αυτός υπεύθυνο, αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς έχει πεθάνει και έχει μια φοβερή ευαισθησία για, για όλες τις κατάστασεις αυτές, Τέλο πάντων τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει η κατάσταση, θα δούμε τι θα γίνει, ελπίζουμε ότι θα βγει αυτό ο Δήσυλο και τα έσοδα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, δηλαδή στην Ακτάπ και να ευαισθητοποιήσουν κάποιον παραπάνω κόσμο, α πούμε. Ε, θα έσυλα να ακούσουμε, Γιώργο, το σε αυτή την πόλη, το ε, κομμάτι που θα να είναι, Αν το... βγει τέλο πάντων αυτή η να συλλογή. Πούμε και κάτι ακόμα, άμα θέλετε για το τραγούδι αυτό. Ε, το τραγούδι αυτό είναι το το οποίο είχε μπει στη διατάραξη ησυχία. Ναι. Μια είχαν σταματήσει α ναι, ε, πούμε, σαν Συμβουλές. Ε, πάνω στο τρόπο της συσκευή. Όχι ρε, απλά τους είπαμε ότι αν έχουν κανένα πρόβλημα να παίξουμε το κομμάτι του ας πούμε, και να το γράψουμε για, για την συλλογή, για δίσκο και σε βινύλιο mm. να γραφτεί. Εντάξει, και τώρα απλώς θα τα λέγεται σε αυτή την πόλη δέκα χρόνια μετά. Γιατί και το, η πρώτη πόλη. κατάσταση που... Η πρώτη φάση που βγήκε αυτό το κομμάτι ήταν το 1984 στην συλλογή διατάραξης κοινής ναι. Ε, Τώρα θα είναι στη διατάραξη, στην... <laughs> διατάραξη στη συλλογή τέλος πάντων της ACTAP και θα λέγεται σε αυτή την πόλη 10 χρόνια μετά. Στην ίδια πόλη 10 χρόνια μετά, ε. Κάπως Κάπω έτσι. Όχι πάλι το ίδιο. ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο Άρα να πω, όπα, για άλλη μια φορά, κατά ότι σήμερα υπάρχουν φίλοι Δημήτρης Δημητρούλες, Γεια σου, οι οποίοι γιορτάζουμε όλας <ΣΣ2> Αλλά δεν βάζουμε τραγούδια για αφιερώσει έξι... Είπαμε, <ΣΣ2> είπαμε ένα, χρόνια πολλά, ας είμαστε και στη <ΣΣ2> Δημητρούλα, μάλιστα Λέγαμε λοιπόν ε, για το σ' την πόλη σαν τελευταία δουλειά των εκτός ελέγχου. Έχετε τίποτα έτσι, σας χαριά, κάποιες καινούριες ιδέες. Ακούσαμε ένα τραγουδάκι το οποίο ορφανεύει αποστήγους τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια και το σε αυτή την πόλη. <κυρίζει> Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Ε, υπάρχει το μη. το μη. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο <κυρίζει> στην αρχή έγινε δεκτό με πολύ ενθουσιασμό ναι. Γιατί ήταν και το πρώτο καινούριο κομμάτι Αλλά τώρα στις πρόβες που γίνονται τελευταία Δεδομένου ότι έχουμε ενταχθεί Στο ναι. πρόγραμμα εκτός ελέγχου Φθινόπορο 94 Α. Ε, Δεν ξέρω το μποικοτάρουμε Δεν ξέρω τώρα αυτό γίνεται συνειδητά ή όχι ναι. Δεν ξέρω Τι λέτε εσείς ρωτήλια Για πείτε μου Το κομμάτι εντελώς τυχαία Δεν νομίζω ότι γίνεται Δεν νομίζω ότι γίνεται συνειδητά mm. Το κομμάτι εντελώς είναι... τυχαία το κομμάτι εντελώ τυχαία σου λέω είχε βγει με, την... με το που είχα πάει, α πούμε, ναι, εκτό. Ναι, ναι, Εντάξει, ήταν ένα κομμάτι το οποίο στην αρχή σου λέω βγήκε έτσι, πολύ καλά και με ενθουσιασμό. Ωραία, ναι, θέλω πάλι. παρά να στο επόμενο live να ακούσει το μη, μί, ε. το μία να ανέβω πάνω στη σκηνή. Είχε βγει και στο, στο <laughs> προηγούμενο <laughs> live. Στο προηγούμενο live. Στο προηγούμενο. <laughs> στο προηγούμενο. <laughs> Εν Θεσσαλονίκη. <Συνοτοπία. laughs> είχε είχε να τρία, ναι. Ήτανε το κομμάτι που άρεσε, γιατί ήταν και αυτό αυτό Μάλιστα. Απλώ τα πρώτα τρία τραγούδια από εκείνη η κασέτα δεν έχουν ηχογραφηθεί, οπότε δεν το θυμάμαι. Γενικά, μωρέ, κοίταξε, ε, υπάρχουν κάποιες ιδέες, κάποιες σκελετοί που λέμε τώρα εμείς. Νεκροζώνταοι. Οι μουσικάντιδες που μας λένε <laughs> κάποιοι άλλοι. Νεκροζώντανοι, ζωντανοί, οι νεκροί, τώρα τους υπάρχουν. Απλά δεν έχουμε δώσει τις τελικές μορφές, δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, δηλαδή να υπάρχει και η μουσική συγκεκριμένη. Και, έχει... η... και η στοίχη επάνω, α πούμε, και η μελωδία. Όπω έχει αυτά. να κάνει καθόλου, δεν ξέρω λέμε ξέρετε. Λέμε γενικώ έτσι πράγματα ανοιχτά τώρα, μα αφού είναι κιόλα. Καλά, κάνουμε ε, Ναι. Έχει καθόλου σχέση το ότι το συγκρότημα είχε περάσει ρε παιδί μου κάποιο πρόβλημα κάποιων χρόνων. Και... Κάποιο, κάποια προβλήματα κάποιων χρόνων. Ναι, κάποια προβλήματα ρε παιδί μου, mm. λέμε ναι. τώρα. Και εντάξει, όλη εκείνη την περίοδο ο καθένα το σχολιότανε πάντω όχι με αυτό το συγκρότημα. Τελικά σε μια δόση. εντάξει, ξαναφτιάχνανε το συγκρότημα ρε παιδί, μουρα για καλά. Και από εκεί και πέρα δεν έχουν γραφτεί κάποια τραγούδια. Μήπω έχει να κάνει σε σχέση με την προσωπική ζωή του καθένα, με καταερεθίσματα που πιο παλιά υπήρχανε τώρα δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, εσύ άμα θέλετε να πείτε κάτι. Τι λέω? Καταλαβαίνω. <laughs> Μέχρι εκεί φτάνει. <laughs> Τέλο πάντων, ναι. Αυτό ξέρω, που είναι, λέμε. Ε, είναι αυτονόητο ότι φυσικά Εγώ αν περνάω μάπα mm. Σιγά μη σκέφτομαι αυτό Ή απ' την άλλη βέβαια πάνω, Και να περνάω μάπα μπορεί να σκέφτομαι μόνο αυτό Αλλά εντάξει, mm. Μετά από 10 χρόνια Ενασχόληση με αυτό το σχήμα πούμε, mm. Κάποιον από εμάς εδώ πέρα Κάποιοι είναι πιο καινούριοι, κάποιοι πιο ναι, ναι. Και δεν είναι ε, το δεν είναι το θέμα ρε παιδί μου, Του ναι, είμαστε πιο εκλεκτικοί. Βασικά μα βαραίνει και το στείλω ότι να ήμασταν οι εκτό κάπου. Είχαμε κάνει ένα όνομα, ξέρω αυτά τα χρόνια. Και καλά. Ποιοι ήμασταν, τάχα. Και κάπου δεν προχωρήσαμε, ρε παιδί μου. Κάπου κολλήσαμε. Ο καθένα με τον εαυτό του, α πούμε. Το θέμα είναι ότι μέχρι κάποια χρονολογία, ξέρω εγώ, μέχρι το 87-88, βγήκανε κάποια κομμάτια. Και τα συγκεκριμένα κομμάτια, τα οποία τα περισσότερα είναι μέσα στο δίσκο. Βγήκανε σε, σε εκείνο το χρονικό διάστημα, χρόνια, το 1986 μέχρι το 1988. Μετά βλέπουμε μια κρίσιμη καμπή. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Από, πέ... <laughs> πέρα... <laughs> <laughs> από εκεί και πέρα υπάρχει μια στασιμότητα, ρε παιδί μου. Γιατί από το 1988 μέχρι τώρα έχουν περάσει 6 χρόνια. Ναι, και στα υπόλοιπα στα τα 6 χρόνια υπάρχει μόνο μερικές αναλαμπές έτσι της στιγμής και τίποτα ας πούμε που να είναι ουσιαστικό και να έχει μια συνέχεια. Κάπως έτσι ήτανε μέχρι τώρα η πορεία. Από εδώ και πέρα υποτίθεται, υποτίθεται πάντα γιατί πάντα τα λέμε και πάντα μας βγαίνει διαφορετική κατάσταση ότι θα την κοιτάξουμε πιο ουσιαστικά τη δουλειά να βγάλουμε ολοκληρωμένα κομμάτια να τη δούμε πιο έτσι μαζί ρε παιδί μου και για το συγκρότημα ας πούμε και για τη δουλειά του συγκροτήματος Τώρα αυτά όλα τα έχουμε εκεί μεταξύ μας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι ότι Άγωστα. εγώ όπω το, το έβλεπα απ' έξω και πως το βλέπω τώρα από μέσα είναι ότι το γκρουπ για μένα δεν υπήρχε. Δηλαδή πέρασαν 3-4 χρόνια που στην ουσία δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή είχε γίνει μια περιοδία το 90 που πήγατε στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Ε, μετά εκεί πέρα τσακώθηκαν κάποιοι με κάποιου. Διάλυση, γύρισαν Ελλάδα, πέρασε ένα 1-1,5 χρόνο χωρίς να έχει γίνει τίποτα Μετά με αφορμή ένα live κάτω στην Ουτοπία και στην Κιβωτό που υπάρχει ηχογράφηση που ακούσαμε πριν Έγινε ένα live και από τότε γίνανε ένα, δύο, τρία, σε ένα ή δύο χρόνια Στη Θεσσαλονίκη Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ναι, στη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη, ναι Δηλαδή στην ουσία η μπάντα βρισκόταν μόνο και μόνο κάτι που κάνει και τώρα για να είμαστε ειλικρινεί, mm -hmm. μόνο για να προβάρει τα κομμάτια που είναι να παίξει. Για να προβάρει το κομμάτι που είναι να παίξει, ότι θα προβάρει τα κομμάτια που είχαν βγει τότε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή φυτοζωούσε η μπάντα. Και τώρα φυτοζωή είναι μια ίστατη προσπάθεια που γίνεται τώρα να δούμε αν υπάρχει μπάντα ή όχι σε τελική ανάλυση. Αν υπάρχει μέλλον ή όχι. Γιατί η μπάντα υπάρχει εδώ που τα λέμε. Δηλαδή σε ένα, μόνο σε ένα πράγμα θα διαφωνήσουμε το Βαγγέλιο. Ότι... Η μπάντα ρε παιδί μου όποτε έπαιζε έπαιζε και έπαιζε με την ψυχή τη Απλά τι δεν είχε ρε παιδί μου μέλλον Δηλαδή δεν είχε καινούργια κομμάτια συνέχεια αυτό Η μπάνδα δεν είναι δε όμως λέω, ένα πράγμα που πάει είχε και Είχε λέει μια λάει. στασιμότητα αλλά όταν έπαιζε έπαιζε Τώρα εντάξει, αυτό καθένας σας το <coughs> κρίνω όπως θέλει Μπορεί κάποιος <coughs> να πει ότι δεν υπήρχε Μπορεί κάποιος να, να πει ότι υπήρχε αλλά δεν προχωρούσε εγώ θέλος θα το πω ω ε, τέτοιο, δεν θα το πω ως μέλο. Του... είχαμε πολλά προβλήματα έτσι, για να τελειώνουμε και να προχωράει η συζήτηση. Να <laughs> και από εδώ και πέρα. <laughs> <laughs> Όχι, να προχωράει η συζήτηση, Να προχωράει. Να προχωράει. Να Να κολλήσουμε σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, Τώρα στο κάτω-κάτω, αυτό που αναφορά κυρίω εμά και τον Σιχαπέναντι και δυο τρει ακόμα ακολουθούς, αλλά το περισσότερο κόσμο που ίσως μας ακούει τώρα, αν δεν έχει αλλάξει συχνότητα, μπορεί να πει εντάξει παιδί, από εδώ και πέρα, τι γίνεται, ε, να εντάξει, ακούσουμε ε, ας πούμε, εντάξει. Ναι, επειδή ναι, ξέρ... η συνέντευξη είναι με την μπάντα, δεν είναι επειδή εγώ, ναι, τέλος πάνω της κατά ε, η συζήτηση, είναι για την μπάντα, εγώ έτσι πώς μιλάμε ρε παιδί μου, είναι το ένα ζήτημα κατά πόσο υπάρχει μπάντα. Είναι η πάντα φάντασμα που εμφανίζεται κάποιοι να πει: Ακριβώ, ξέρω έτσι, εγώ, η εγκάθιση εντελώ λέει άντυπη. Μια στιγμή αυτό έλεγα. Εγώ έχω κομμάτια για να σώσω μια κατάσταση Ωραία. ή ξέρω εγώ ότι παίζει για μια φάση που είναι για προσωπικό γούστο. Που, εντάξει, εγώ αυτό το σέβομαι. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Και γιατί γίνεται αυτή η φάση, Τι γύρω μου μπροστά στι συζητήσει που λέγαμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. <laughs> Άρα να, τώρα τι κάνουμε. Βάλει το κομμάτι. <laughs> Ένα κομμάτι, ξέρω, δεν πω. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. είναι Το είδα στα μάτια σου, αλλά θα το ακούσουμε από κασέτα, όχι από δίσκο, γιατί είμαστε τη δραστική εδώ πέρα εμεί. Το βλέψα το δίσκο. Πε ναι, την αλήθεια, ναι. άντε, πε και εσύ την αλήθεια. Ξεναρωθείτε, άντε, μόνο εμεί. Μα είναι γνωστό, έχουν κλαπή 4 δίσκοι από το στούντιο. Κλέψα το του δίσκου από εδώ, ρε. Πε του δίσκου, πε για να κάνει και διαφήμιση για τι μπάφε. Τον εκτό ελέγχου, τη ναυθεία στο καινούριου, τη ανάσταση τάχτηση και του πίσα και πού Θα μιλήσουμε στον αέρα, mm. όχι. Mm. Λοιπόν, πολύ χαριτωμένο όλα αυτά εδώ πέρα, εμείς θα γυρίσουμε λίγο στις ρίζες, death glory, για να ρεμίσουν έτσι λίγο εδώ. 1904. Ήταν ένα απόγευμα που έβριχε μονότονα και ο, ο <τονίκο> στρατηγό στοχάζονταν. Τι όμω, Τι <Στονίκο> έτσι, για <Μάλιστα>. διακόφημη <στονίκο> διαφημίση εδώ πέρα, Όπω βλέπετε, <στονίκο> παιδιά. Η όλη ιστορία εδώ πέρα σφίζει <στονίκο> από <στονίκο> ενέργεια. Α μιλήσουμε κάποια για, να... για τα. Αυτό είναι η <στονίκο> απόδειξη. Μην σώσετε το, Είναι η απόδειξη όλων αυτών που λέγαμε πριν. Μερήνα από από πέντε κομμάτια. Ράγκια. Συνέχισε. <laughs> Διά, πείτε. Ναι, αυτό που σκεφτόμουν και το σου αναφέραμε και εδώ πέρα έτσι λίγο μέσα στο στούντιο ε, από την πρώτη φορά έτσι που είχα δει τους ε, εκτός ελέγχου σε σκηνική παρουσία ήταν έτσι τα, τα ερεθίσματα, έτσι, η ενέργεια που δίνανε πολύ στον κόσμο ποκάδο. κάτω. ποκάδο, ναι, ρε. Νεάνο, Μα άλλες. Πιστεύω ότι ήταν εντάξει, δεν είναι αυτό για πολλά συγκροτήματα. Ε, και εκτό αυτού, πιστεύω ότι ήταν και αρκετά το δέσιμο βοηθού αρκετά στο να γράφονται κάποια τραγούδια στο συγκρότημα αυτό. Όπω είχα πει και σε κάποιε άλλε εκπομπέ, όπω και τον Γκόβερ, μερικά από τα τραγούδια. Μάλλον κάθε τραγούδια αυτό λέει και μια ιστορία. Δηλαδή είναι από κάποιο γεγονό. Τίποτα. Τι, τι mm. το ότι λες ότι κάθε τραγούδι λέγει μια σωρή από κάποιο εικόνας, ε, ναι, Λέω πιο παλιά, ρε, παιδί μου, είναι το συγκρότημα, εντάξει, πήραμε από κάποια... Το, το, από τους πρώτους καιρού που έβγαινε πάνω στη σκηνή και έπαιζε, υπήρχε μια μεγάλη, έτσι, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο από κάτω. Ε, μα και τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Βγαίνουμε yeah. όμω και παίζουμε τέτοια κομμάτια, άλλο αυτό. Είναι Αλλά υπάρχει είναι μια μάλλον. πολύ καλή σχέση. Του Αλλά ναι. τι. τι, τι, τι Εκτό αν δεν καταλαβαίνω κάτι. Όχι, λέω ότι μήπως από τότε η σχέση που υπήρχε η, η ύπραξη του συγκροτήματος της σχέσης με τον κόσμο από κάτω δίνανε κάποια ερεθίσματα, κάποια μηνύματα στα οποία βοηθούσε το συγκρότημα και συνέχιζε. Καταλαβαίνεις να σου πω? Μάλλον όχι. Μάλλον μπερδεύομαι. Γιατί τι μπερδεύομαι. είναι ότι όσα κομμάτια βγήκαν, αυτού είπαμε και πριν. Ε, είναι, αλλά. Η επανάληψη αρχή αρχής της γνώσης, για όσους δεν ξέρουν. Τα κομμάτια βγήκαν σε ένα διάστημα, από το 86, από το 88. Τώρα συνέβησαν πολλά εκείνο το διάστημα και βγήκαν κάποια κομμάτια, είτε κάποιος κόσμος είχε έμπνευση, είτε δε μουσική, είτε αυτό, στην κουλυγική. Δεν έρωτησε αυτό, άραμα και... ακόμα. Ε, και στη αυμά. φάση που, υπήρχε, που γινόντουσαν και live, τα συγκεκριμένα δύο χρόνια, η σχέση που είχε η μπάντα με τον κόσμο από κάτω, γιατί κι εγώ ήμουν κόσμος ναι, τότε, ναι, ναι, ναι. σαν κοινό, ναι. ήταν άρτια, ναι. άψογη. Ναι. Ε, τώρα το θέμα είναι ότι το, το γκρουπ έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις, 3-4 εγώ ρογοπόσεις στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταια έξω, 4-5 χρόνια, και πάλι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση. Τώρα γιατί υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με τα και κοινού, εγώ πιστεύω ότι αυτή η καλή σχέση υπάρχει επειδή υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν από του άλλου να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτή είναι ας πούμε, ας πούμε, η κακή πλευρά, αλλά και η καλή πλευρά γιατί όπω και εγώ, όπω και αρκετό άλλο κόσμο, ε, κάποια τη συναισθήματα το που του περνάνε σε κάποιε στιγμέ, κάποια στιγμές στιγμέ που πέφτει και ταιριάζει ε, με τον άνθρωπο από κάτω, με τον κόσμο που είναι από κάτω, γίνεται κάποια τη εντελώ α πούμε. Καλή σχέση. Δεν είναι δηλαδή ο Στάρ που είναι πάνω, δίνει κάποια, λέει κάποια πράγματα, ο άλλο πληρώνει το εισιτήριο και απλά και πάει και καταναλώνεται. Κάτι και το οποίο. αυτό είναι πολύ εδώ... σχετικό που λε, δηλαδή. Α, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι, ναι. Γιατί μπερδέψαμε διάφορα πράγματα. Τώρα μιλ, μιλ, μιλούσαμε πριν για τη σχέση μπάντα και, και κοινού. Μιλούσαμε για, και μετά λε, ξέρω για το, το πώ αντιδρά ο κόσμο στη φάση ότι πηγαίνει και πληρώνει ένα εισιτήριο. Γιατί κάποιο που είναι να πάει, σε, σε μια συναυλία που θα είναι μια μπάντα που θα παίζει, άσχετα αυτή είναι εκτό ελέγχου είναι. Πίσα και κούπουλα ή ναυτία ή γκρόβερ ή... Δεν νομίζω δεν την άσχεδα, δεν νομίζω την άσυγα. Κοίταξε, εγώ δεν αποκλείω όμως το γεγονός ότι μπορεί να παίζει κάποια μπάντα, για όποιο συγκρότημα και να είναι, ότι υπάρχει κόσμος που δεν πηγαίνει μόνο και μόνο για την άψογη σχέση που υπάρχει μεταξύ κοινού και μπάντας, απλά πάει γιατί γουστάρει ρε παιδί μου, έτσι, γουστάρει να καταναλώνει, πως το λένε. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι ένα, ένα ζήτημα το οποίο θα, θα παραμείνει έτσι, όπω και να έχει. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει. Ε, το συγκρότημα θέλει να αναφέρει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή το ότι κάνει κάποιες... Λέμε τώρα ότι εξακολουθεί και υπάρχει, έχει κάποιο λόγο ύπαρξη. Δεν θέλει να πει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή το ότι μετά από κάποια... τόσα χρόνια βλέπω ότι κάποιο κόσμο εξακολουθεί και το δέχεται αυτό πολύ θετικά. Οι ίδιοι όμω παρόλα αυτά έχουν μείνει σε κάποια στασιμότητα, αλλά παρόλα αυτά έχουν πολύ όρεξη να συνεχίσουν. Και συγχρόνως ε, εδώ πέρα συ, αναφερόμαστε το ότι υπάρχουν. Πάμε... Δεν έχουν καταδείξει αν θέλουν να συνεχίσουμε ή όχι. Μάλιστα. Δεν θέλουν να πούν τα παιδιά τίποτα. Άμα <coughs> δεν θέλουν να πούν τίποτα, να βάλουν κάποιο τραγούδια να συνεχίσουν. Εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα για, για αυτό που είπε πριν. Πάει, Κάτσε λίγο. Άμα θε να πει κάτι, πέντε, δηλαδή. πες τον. Πες ρε. Ναι. Για, τη, για, τη για αυτό που έλεγε πριν, για τη σχέση που υπάρχει, ξέρω εγώ, τη πάντα με τον κρούπο, τη πάντα με το κοινό. Ότι ο κόσμο αντιδρούσε πολύ θετικά και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ, αυτό το πράγμα που μου στην πάντα, εντάξει, πιθανότατα και να είμαι εκτό θέματο, αν και δεν νομίζω, ε, είναι ότι οι στόχοι που έχουν τα συγκεκριμένα κομμάτια που είναι στο δίσκο δεν είναι σε φάση φρασιολογία. Α, ο, ο, ο, αυτό εκείνο το άλλο μου φταίει, ο ένα μου φταίει, ο άλλο γκάγκα γκάγκα. Ένα-δύο-τρία ε, ναι. καμία εξουσία, ξέρω ό, φάση. Mm. Απλά είναι πιο προσωπική πιο συναισθηματική και σου δίνουν κάποιες εικόνες, οι οποίες εικόνες νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο καθένα μας. Με αυτό είπα και εγώ πιο πριν, ότι κάθε ένα τραγούδι από αυτά, εντάξει, έχει και μια ιστορία. Βέβαια που στον καθένα η ιστορία μπορεί να είναι τελώς διαφορετική, για το λόγο που έχει γραφτεί, αλλά στον καθένα κάτι λέει. Ε, κοίταξε, τώρα εγώ θα σου μιλήσω σαν άτομο, σαν, σαν κοινό βασικά. Όχι σαν μέλο τη μπάντας, ναι. γιατί τα κομμάτια όπως είπαμε και πριν βγήκαν, πριν από 6-7 χρόνια ναι. και τα συγκεκριμένα κομμάτια και στιχουργικά και μουσικά φύγηκαν από έναν άνθρωπο, mm. εντάξει, όχι 100% αλλά σε ένα, σε ένα 80% έτσι δεν είναι, mm. ότι βγήκαν από, από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται, εγώ μπορώ να σου πω για τα κομμάτια σαν σα κοινό, και πώ αισθάνομαι παίζοντα αυτή την πάντα τα συγκεκριμένα ναι. κομμάτια που βγήκαν πριν από 6-8 χρόνια. Ναι. Έτσι, Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει, τα νούμερα παίζουν. Τώρα απ' την άλλη, ναι. άμα, εφόσον μιλάμε για τα κομμάτια και πώ είναι η στήχη και τι κάνουν, είναι και αρκετά παρεξηγημένα. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω, να, να, μιλήσω, να, να πούμε τώρα για τι ε, παρεξηγήσει, εντάξει, α για τον Εφιάλτη και για τι άλλα, εντάξει. Ξέρει κάτι. Τον καλύτερο. Το λέει και μέσα το σόφιλο, το ότι αφήνεται στην, στο μυαλό του καθένα, μέσα στο δίσκο. για την παρεξήγηση των στίχων. Στην νοημοσύνη του, του καθένα. Ναι, στην νοημοσύνη του καθένα. Όλο το πρόβλημα όμως είναι ότι ε, πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει πολύ υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Παρόλα αυτά και έχουν ε, παρεξηγηθεί κάποια κομμάτια. Για παράδειγμα, ε, έχει γίνει μια φάση ξέρω, που στην Αθήνα είχε προκαλέσει κάποιο σάλο. Ξέρω εγώ, είχε γίνει ένα ζήτημα. Με τη φάση που γίνεται τη αρνητική τάση που έδωσε μια συνέντευξη στο Merlin's Music Box. Η οποία ήταν. Εντάξει, ξέρω εγώ. Προσωπικά του ξέρω του τύπου που παίζουν. Ε, λέω εντάξει, κάνουν χαβαλέ το ένα άλλο. Αλλά και ο χαβαλέ έχει ορισμένα όρια. Κοίταξε, και από που... εκεί και πέρα, σε εκείνη τη συνέντευξη που. που... Για μένα μέχρι ενό σημείου ήταν χαρακτήριστη, μέχρι ενό σημείου ήταν αχαρακτήριστη, αχαρακτήριστη δεδομένου ότι τους ξέρω, αναφέρθηκε το, το ότι οι αμαλιώτε, τα παιδιά ας πούμε, που, έχουν τη, που μένουν στη Βίλα Αμαλίας και διοργανώνουν τις συναυλίες το ένα και το άλλο, είναι πολύ μαλάκες γιατί εμάς μας βλέπουν ανάποδα, εμάς την αρνητική στάση, ενώ ο Γουστάρη να κάνει, να κάνει συναυλίες με τους εκτός ελέγχου που λένε, ξέρω εγώ, για γαμίσια και το ένα και το άλλο, Χωρί στην ουσία και σου λέει του ξέρω, ρε παιδί μου, και πιστεύω ότι μέχρι ενό σημείου πέρα από τι μαλακίες που λένε. Γιατί ο καθένα είναι ελεύθερο να πει και τη μαλακία του και θα το βάλει του να κάνει. Αλλά όταν βγαίνει, α πούμε, σε ένα περιοδικό το οποίο δεν θα το πάρει ο κάθε γνωστό σου, αλλά θα το πάρει και άλλο κόσμο που δεν σε ξέρει σε τελική ανάλυση και ούτε πρέπει ναι, να ναι. σε ξέρει, ναι. Για ποιο λόγο να βγάζει μια άποψη έξω, η οποία είναι, ξέρω, γνώμη μου, εσφαλμένη. Αντάξει, ο λόγο τώρα δεν αξίζει να μιλήσουμε για τον λόγο. Απλά το αναφέρουμε, mm. έτσι δεν θα μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη για τη συγκεκριμένη για κουβέντα. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, σαν επίλογο, γιατί δεν βλέπω γενικός να κυλάει πριν βάλουμε κανένα τραγούδι, είναι το ότι πιο παλιότερα πήγαινα σε κάποιες συναυλίες, ε, Γενικώ μου άρεσε ο όρος συναυλία, δηλαδή το ότι υπήρχε κάποια κίνηση, ναι, το ότι υπήρχε κάποια, κάποια σχέση, δηλαδή, του γκρουπ με τον κόσμο από κάτω, δεν ήταν όλα σε σύλλη, τώρα πάμε να... Α πούμε να καταναλωθούμε, να ακούσουμε, να χτυπηθούμε. Υπήρχε κάποια επαφή με του στίχου, τουλάχιστον με τα... με τα συγκροτήματα και τι συναυλίε που γινόταν και έβλεπα εδώ πέρα. Ε... Δεν, δεν θα μιλήσω τώρα με χειρότερο ή καλύτερο αυτό εδώ πέρα. Γιατί τέλο πάντων, ούτε σε άλλου και που θεωρούσαν καλύτερο έχουν εκλείψει πλέον. Οπότε είναι αμοιβαία τα κακά τα οποία έχουν γίνει. Μπορεί και να μην υπάρχουν και λόγοι ύπαρξη πλέον. Δεν ξέρω αν Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Είναι ο καθένα όπω και ότι κάποιοι από τα γκρουπ τη εποχή εκείνη βλέπω ότι έχουν, ε, έχουν κολλήσει ρε παιδί μου, αυτό τίποτα παραπάνω. Εγώ εννοεί, πως. Γενικώ, να το δηλαδή. σώριζα. μιλάμε για ένα κόλλημα, μιλήσουμε πάλι για το δύο κόλλημα. Μιλάμε για ένα κόλλημα, δηλαδή α πούμε ότι δεν υπάρχουν καινούργια τραγούδια, δεν υπάρχει συχνή κοινική παρουσία, δεν υπάρχει μια περισσότερη δράση εκτό από κάποιε ε, πρόοδε, ξέρω εγώ. Και δεν είναι μόνο, τώρα δεν μιλάμε μόνο για, για του εκτό, μιλάμε γενικώ α πούμε για. Για κάποιε συναυλίε που γινόταν, καταλαβαίνετε να σου πω, Όχι. Οι συναυλίε που γινόταν πάντω ε, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ε, εντάξει, υπήρχαν διαφόρων ειδών συναυλίε. Αλλά ήταν και. Εγώ θα αναφερθώ στο στέικι. Yeah. Και το πώ λειτουργούσε το στέικι και τι είδου συναυλίε γινόταν στο στέικι. Στα ελληνικά. Μ' ακούτε. Yeah. Ναι. Και υπάρχει. Έχει πέρα, έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 1,5-2 χρόνια που το στέικι δεν δουλεύει. Τουλάχιστον ναι. όπω δούλευε. Ναι. Το δουλεύει εντό εισαγωγικών ναι, ναι, για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι, τουλάχιστον δύο χρόνια. Δηλαδή, κάποια, μια συγκεκριμένη ομάδα από κάποια άτομα που κάνανε, διοργανώνουν τι συναυλίε εκεί πέρα, δεν δουλεύει. Ναι. Και αυτό για μένα είναι, ξέρω κάποιο πλήγμα στη φάση τη κοινή ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα δεν είναι τώρα το γιατί είναι πλήγμα, εντάξει. Μιλάμε γενικώ. Το ότι όντω ισχύει αυτό. Γιατί αυτή για μια μπάντα α πούμε που στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω εγώ, εξαρτάται και πώς, πώς θα σκέφτεται ο καθένας, πώς θα έχει το κεφάλι Δεν νομίζω ότι... Λέσεις. Τι να πω εγώ, πιστεύω ότι ο κύριος θα θέλετε τη φάση που υπήρχε και όχι ακριβώς ε, τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν και γίνει και χαλάσανε αυτή τη φάση. Θα ακούσουμε κι εμείς ένα απλό τραγουδάκι τώρα. Έλα ρε πες ρε. Έλα, έλα, έλα, έλα. Να ακούσουμε και μια παρέμβαση κάποια φίλες εδώ πέρα. Θέλει κάτι να πει. Όχι, μια φίλη εδώ πέρα. Για αυτό το πράγμα που λέτε μάλλον αφορά γενικότερα το πόσο έτσι πράγματα τα οποία αφορούν σχέσεις έτσι και ξεκινάνε μέσα σε ανθρώπινες σχέσεις και γίνονται συλλογικέ συλλογικότητες μάλλον, δηλαδή είτε αφορά αυτό ένα συγκρότημα ήταν φορά μια ομαδοποίηση, ξέρω αυτή των ατόμων που κάναν τις συναυλίες. Κατά πόσο εντάξει η ενέργεια, παιδί μου, που περιέχουν, αυτά τα πράγματα είναι άφθαρτη στο χρόνο. Και εντάξει, είναι μια πάρα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα μετά το ποιοι παράγοντες, ας πούμε, συντελούν στο ναυθύρεται αυτή η ενέργεια κάποιων φαινομενικά της πολύ ακμαίων καταστάσεων στην αρχή. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα θέσατε πολλά ζητήματα νομίζω και επιδείξατε από το ένα στο άλλο. Δηλαδή για το ζήτημα κατανάλωση, για το ζήτημα έτσι, ρόλων στο ροκ, για το ζήτημα τη ενέργεια των συλλογικότητων, τι υπήρχε, ξέρω εγώ, τι υπάρχει τώρα στο βροσκύνιο, θεωρία, πράξη, διάφορα. Ναι, όντω κάπω έτσι. Να πλώ επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη όρεξη εδώ πέρα, περισσότερο δηλαδή υπάρχει μια, μια ησυχία, α το πω κάπω έτσι, ε, να βάλουμε κάποιο τραγούδι. Ωραία, βάζουμε σώμα σχέτια. <Τι> Όπως έχω πει και από την προηγούμενη εκπομπή, κοντά μας έχουμε τους εκτός ελέγχου, οι οποίοι εξακολουθούν να επιμένουν εδώ πέρα. <Τι> ε, αυτή είναι εκτός ελέγχου. Η υπομονή είναι μια σιγή, νεκρική σιγή. Να βάλουμε νεκρική σιγή να ακούσουμε, οδια να ενημερώσουμε το, το κοινό που μας έπρεπε Λοιπόν, ε, κάτι μήπως αποστόλησε <σοπόστα> <όσο> <σοπόστα> ώρα, ε, κάτι μήπως αποστόλησε ότι ήθελε να αναφερόταν σε σχέση κοινού και, και συγκροτήματος Όχι ε, Όχι, ε, όχι. κανεί λίγο εσύ και την εισαγωγή σου δηλαδή ότι εσύ πιστεύεις ότι το κοινό μπορεί να να βάζει ξέρω εγώ πράγματα ε, Δεν είναι έτσι, θέμα να... το τι πιστεύω εγώ απλώ ε, είναι αυτό που προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε και στο προηγούμενο τέταρτο του διαλόγου ε, σχέση συγκροτήματος ε, κοινού, πώς θα το πω, δηλαδή κάποιων ε, αμοιβαίων αισθημάτων, ε, κάποιας ε, διαφοράς, κάποιας εκμετάλλευση όλα αυτά. Αυτά είναι μια μπήρα που άνοιξε. Ε, τώρα οι σχέσεις του, του κοινού με τις μπάντας είναι έτσι κάπως περίεργες, γιατί σε ώρα είμαστε εδώ πέρα, έχουμε σπάσει το τηλέφωνο και ζητάνε τον αποστόλη. Είχα, Τα Αποστόλη Πώς δουλεύει στη φάση Όταν είσαι σε μια συναυλία Και παίζεις α πούμε Με τι εισιτήριο γουστάρεις να παίζεις με τη Σε τι φάση διοργάνωση γουστάρεις να παίζεις Εγώ γουστάρω να παίζω με το μικρότερο Δυνατό εισιτήριο δηλαδή Και άμα αυτό μπορεί να, να, να πούμε Ότι μπορώ να το βάλουμε ξέρω εγώ στη Είχα, ξέρω, παιδί, ξέρω, Μέχρι από μηδέν εισιτήριο άμα είναι για φάση συμπαράστασης, ξέρω που μέχρι θα είμαστε σε φάση συμπαράστασης. Μπορεί να, προσθέρω, πρέπει να βγουν κάποια λεφτά από εκεί πέρα. Τελειάς mm -hmm. πάνω, εντάξει. Με το μικρότερο δυνατό εισιτήριο, εντάξει. Εμείς, δηλαδή, είμαστε στη φάση που δεν βγάζουμε λεφτά για αυτή τη φάση και το έχουμε πάρει χαμπάρι. Φτωχός και μουσικός, εντάξει. Δηλαδή. Ναι. Να πούμε κάτι και για... Απ αυτό που λέει τι εννοεί δηλαδή η σχέση μουσικού και κοινού ας πούμε Ρε παιδί μου ένα συγκρότημα εντάξει τουλάχιστον όπως τα έδινε στο δικό μου το μυαλό εννοώ το συγκρότημα που περνάει κάποια μηνύματα ο λόγος του ύπαρξης είναι ότι καταφέρει και έχει μια όμορφη σχέση με το κοινό σε σχέση τελώς ειλικρινή με τις πράξεις του ρε παιδί μου γι' αυτό καταφέρει και γίνεται έτσι μια όμορφη ας πούμε πώς θα το πω ένας ε, δηλαδή. Τώρα ε, είναι. Η καλή φάση είναι ξέρω εγώ να υπάρχει μια, σχέση, μια να σχέση ξέρω εγώ του τι κάνει το group, με αυτό που κάνει το, το κοινό του δηλαδή το κορδέξε αυτό που κάνει σε το κοινό του το δέχεται και πάει εκεί πέρα και ρίχνει και τα πεντοχίλια ξέρω εγώ και πάει λέγοντα το θέμα. Εντάξει, εμεί η φάση παιδί μου είναι γνωστά νομίζω για του ακροατέσει το πέρα τη Ουτοπία που πάνω κάτω πρέπει να έχει ψυρουσιατική, α πούμε, με το τι λέει οτροπία. Νομίζω ότι πάνω κάτω, α πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, είναι κοντά σε εμάς, δηλαδή, εμεί τι θέλουμε. Θέλουμε να προπαγανδίσουμε εξαιργό ιδέες μας και να δείξουμε εξαιργό τη μουσική μας. Η οποία τι είναι. Είναι μια απλή μουσική, η οποία κινείται αν θέλουμε να τη βάλουμε και σε όρια, σε αυτό που λένε punk, rock και δεν ξέρω τι, ας πούμε κάπου εκεί. <coughs> Οι στοίχοι κινούνται, πούμε, σε αυτό που λέμε κοινωνία, έτσι, πολύ χοντρά, έτσι και λαϊκά. Και ε, και νομίζω ότι οι άνθρωποι που μα ακούν εξοργού έχουν κάποιες ευαισθησίες. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν αυτές τις ευαισθησίες. Κάποτε εκεί πέρα τι κάνουν είναι δικό τους θέμα. Μάλιστα. Έχουμε δει δηλαδή, δηλαδή άπειρα παραδείγματα, οποία κινούνται σε αυτούς τους χώρους, ας πούμε, ακούν αυτές τις μουσικές και από πίσω δεν κάνουν τίποτα. Τέλος πάντων, κάπω έτσι. Τι να πω τώρα, από την άλλη... Λόγω κάπως αλλιώς, εντάξει, λόγο ύπαρξη κάποια μπάντα έχει για διάφορους λόγους εντάξει μην μπούμε τώρα στους κακούς λόγους π.χ. γινόμαστε διάσημοι Παίρνουμε λεφτά, δηλαδή σε σύλληδο ότι και επειδή παίρνουμε ε, τώρα λεφτά. Τώρα, αυτό, αυτό μάλλον είσαι εκτό θέματο. Σχέση με εμά, τουλάχιστον. Ας πούμε γι' αυτό και είπα να είναι στου κακού του λόγου. Για κάποιου είναι κακού, για κάποιου άλλου είναι οι καλοί, δηλαδή το νόημα τη ζωή. Εμεί δεν σπάν. μιλάμε τώρα γι' αυτό, μιλάμε. Λέγω. Μιλάμε τέλο πάντων. Ναι. Εντάξει... Ο Βάγκο ξέρω εγώ να τα εδώ πέρα το παιδί, αλλού δεν μπορούσε να τα οικονομήσει. Το αυτό, δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι καλοί, ούτε, όπως χαρακτηρίζω εγώ, σαν λόγοι ύπαρξη, ένα, ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα όταν φτιάχνεται, όταν φτιάχνεται ενώ όταν δημιουργείται, ε, έχει κάποιους λόγους ε, για να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή, ούτε, να γράψεις κάποια τραγούδια, να περάσει κάποια μηνύματα, να αφήσεις σε κάποια επαφή, να πει αυτά που θέλει. Ναι, ναι. έχεις δίκιο. Και έχει, εκτός είναι ένα από αυτά τα συγκρότηματα που λες εσύ. Μάλιστα. Βρέθηκε, ρε παιδί μου, ξέρω. Βρέθηκαν κάποια άτομα τα οποία νιώθονταν καλά μαζί. Παίζανε τη μουσική που στέλνανε και λέγανε τα πράγματα που θέλουν να πούνε. Τίποτα άλλο. Ε, νόμιζα ότι υπήρχε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτό προσπαθώ να πούμε τότε. Απλώ κάτι άλλο Ω, θα δεν ήξερα. Από εμένα τώρα μα μάλιστα... λέει όλα αυτά μάλιστα. γιατί δεν θέλει να πούμε για το τηλέφωνο που σπάνε εδώ πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμεί ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από τον δίσκο. Είναι το. Πιάγαμπού και όσοι θέλουν σαν επίλογο α πάρουν ένα τηλέφωνο στο 1472 Άδελαι, είμαστε στον αέρα, τρώμε σπόρια, λοιπόν, πήγουμε πύρες... Από εδώ και πέρα θα μιλήσει η δεύτερη φράση απέναντος θα λέω, του τέστην. Μέχρι τώρα μίλους ο Βάγκο και ο Απόστολος, ο Ευάγγελος και ο Απόστολος, τώρα θα μιλήσουν ο Ιωάννης και ο Ιωάννης. Τουν τουν του, του. Λοιπόν Τί λέγαμε Παιδάκια τι έχετε να πει για όλες τι καταστάσει καταστάσεις που μας ρωτάει εδώ πέρα Δεν ανάγκη να πούμε για τις καταστάσεις που ρωτάει ο Σύφ Άμα θέλουμε να πούμε κάτι γενικώ για το τι μας όμως που παρέει εδώ πέρα εντάξει Σύρμα Στα μεγάλα πάνω Βια να λέμε Ανα αρε Λοιπόν καλά Δεν θέλουμε τίποτα. Χωρίς λόγια κι όμω ο αποστόλη έλεγε τα μόνιμα μα λόγια είναι η περιουσία μα. Η μόνη μα περιουσία είναι, είναι τα λόγια μα. Το είπα πολύ δηλαδή. γρήγορα και το πέρασα. Φαντάζομαι πόσο φτωχοί είμαστε, Ρωμαλάκι. πάντων, δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά. Δεν πειράζει. Δείχνει το, το τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι, Θέλετε να πούμε κάποιον επίλογο από το πέρα σε τι έχετε να κάνει. Όχι, δεν δέχομαι ότι πρέπει να υπάρξει επίλογο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε κι άλλα. <Θελίου> δεν θέμα πρέπει, είναι θέμα <σχ mais> το τι θέλουμε. Εμείς ακόμα έχουμε αγόριστη λύση και έχουμε συγχρόνω το μικρόφωνο στον αέρα για να εικόνεται ακριβώς το ότι λέμε στο στούντιο στον αέρα. Ε, Ε; και με τους παγιωροκάτες μας ή κάποια έρνευση. Πού καταλήξαμε. Είμαστε στον αέρα, το λέω. αυτό. δεν μπορεί να βγει μια I've been away taking 10 months to say I still think them cats are crazy They were asking you were around How you was and where could you be found Told them that make didn't little downtown Driving all the old men crazy The boys were back in town The boys were back in town When I hear you sing it The boys were back in town Before the boys are back in The boys are back in town. You that used to dance a lot, every night you be almost losing what you got. Man, When I tell you she was cool, she was with me. Mean, I'll leave she was steaming. And that time over to Tanner's place. Well, if she got up, if she's not in China's face it, Man, family fell about the place. That you don't want to know. Together yeah. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. What is the one you're No sparring grill The drink will blow the blood will spill And the boys wanna fight, you get a The two backs in the corner Blessing out my favorite songs These nights are getting warmer And won't be long Won't be long till the summer comes. And the back in town It's up, stars. Για τους τύπους που ακούσαμε μέχρι τώρα Η όλη κατάσταση είναι ρε παιδί μου να υπάρχει μια ισορροπία με τον εαυτό μας Όπως βλέπετε εμείς είμαστε από τους στίχους που ε, ε, δεν την έχουμε ναι. Είμαστε εκτεθειμένοι ας πούμε κοινωνικά αλλά δεν έχουμε τέτοια ισορροπία Εσείς από την άλλη που μας ακούτε και μπορεί να νομίζετε είμαστε τα πρώτα παιδιά ας πούμε, από αυτά που ακούτε μουσικά και αυτά που τραγουδάμε Μπορεί να ονομάσουμε ότι υπέροχη, έτσι, λοιπόν, ψάχτε και βρείτε να έχουμε την ισορροπία στον εαυτό σας και είναι η καλύτερη κατάσταση, λοιπόν, άντε, διαβάλε ρε ζαγορεομένα, γιατί... Και η